Καλή σα μέρα, κυρίε μου και κύριοι! Έχω γι' αυτό το με αφήνει μου, αφήνει ο καναλάκι να. Α, μαν τη γαρτζίκι να αυτόνα. Λοιπόν, που λε, κυρία μου και κυρία μου, καλή σου μέρα. Καλώ ήρθε στον τοίχο. Έλα να κοτουλήσουμε μαζί. Αγκαλιά με την ελπίδα και την αξιοπρέπεια. Κυρία μου και κυρία μου, στο ράδιο άρτα είσαστε συντονισμένοι στου 101,5. FM και δημοπρατημένου, λέμε τώρα. Και είμαι ο Γιάννης Λαζάρου Και το τηλέφωνο είναι 2681 4060 Και αν θέλετε Πάρτε ένα τηλέφωνο, κουλήσαμε με το Και και, και σήμερα Λιμών πάρτε ένα τηλέφωνο Να μας πείτε αυτά τα ωραία, τα δικά σας να, να σας ακούσουμε Κυρίες μου και κύριοι Εδώ είμαστε λοιπόν Ευχαριστούμε πολύ Τους φίλους που αναμεταδίδουν Ράδιο Ελεύθερη ραδεφωνία Κοζάνη, Κωνσταντιώνη, ε, RTF Μελά Κύπρο, Νίκο Σαμάραντο. Καλημέρα, Κοζάνη Κύπρο, Γαδελούπι, Μελβούρνη. Καλημέρα, Λοιπόν, ε, εδώ είμαστε. Επίση, πολλέ ευχαριστίες και στου φίλου ακροατέ, οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι μέσω γυρού Ιντερνεδίου και ακούνε και από Αέρος, -αέρος. Ευχαριστούμε πολύ που μα κάνετε αυτή την τιμή να ακούτε αυτή την εκπομπή. Ναι. Κυρίε μου και κύριοι και αγαπημένο μου Ελληνόπουλο <Τι> Επα Δεν ξέρω αν το πήρατε εσεί Θα το πήρατε χαμπάρι γιατί είστε καλή ανθρώποι πούμε; Και δίνετε σημασία στις σοβαρές ειδήσεις Εγώ δεν δίνω σημασία στις σοβαρές ειδήσεις Και το πήρε χαμπάρι Θα δηλαδή, δίνει να ξηγηθώ, Πήρα ένα mail χτες Από έναν τρομοκράτη της θλίψης Καταλαβαίνετε Παλεύει και αυτός Σε μακρινά μέρη είναι και μου λέει, δεν με σ' άκουσα, μου λέει, τόσε μέρε να σχολιάσει για το που δακρίζει ο Χριστό. Ε, <εγώδημαξή>, κοίτα, το Χριστό, το διάβαζα Χριστό, που κλαίει η Γοηράνα. Τι μου λέει, Ποιο Χριστό, ρε παιδί μου, λέω, Σκούζη. Έχω καμιά δεκαπενταριά Χριστου εκεί στι επαφέ. Πήρα τηλέφωνο γιατί σκούζεις ρε παιδί μου, το έλεγα του σκούζο δεν σκούζω, μου λέει. Ρε, Γιατί σκούζει του Αλνού, δεν σκούζω, μου λέει, λέει Μια χαρά είμαι". Τι λέει αυτό αυτός ο Κιαρατάς Λέω στο mail Του απαντάω Ποιος Χρήστο σκούζει Όχι ο Χρήστο ρε μου λέει ο Χριστός Κοιτάω Τι να δω μεγάλε Τότε το πήρα είδηση Γιατί σας είπα δεν ασχολούμαι Με τοσο σοβαρές ειδήσει <Κι> Ότι λέει ο Χριστός Σε ένα σημείο στη... λένε, στην Κορινθία Έβαλε το σκοσμό Έβαλε το πουπού τα δάκρυα γαζέπη You know what means γαζέπε και παραπέρα Αρχαία ε, ομοιρική γλώσσα Ομιλουμένη εδώ στην Άρτα Τρέχανε, τρέχουν τα δάκρυα Νότισε το ξύλο εκεί του Κλάμα ο Χριστός yeah. Αλλά το σημαντικό ποιο είναι Ότι ο Χριστός άρχισε να κλαίει yeah. Τη μέρα που βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ Στην κυβέρνηση Και το ερώτημα είναι Κλαίει από χαρά ή από λύπη Εμένα αυτό μου μπήκε στο μυαλό à, στο θάμα τώρα το θα... εντάξει εγώ σου λέω γιατί πηγαίνουν κούδες κούδες οι χριστιανοί να δουν το θάμα ο Μητροπολίτης να πούμε εκεί με τα ευχέλια αλλά εμένα μου μπήκε άλλη απορία γιατί έκλαψε ο Χριστός στην ημέρα των εκλογών έκλαψε από χαρά ή από λύπη βέβαια αν συνδυάσω τις κολοτούμπες σοβαρών αποκλειστικών αντιπροσώπων του Χριστού στη γη όπως είναι ο άνθιμος στη Θεσσαλονίκη ο οποίος μέχρι την παραμονή των εκλογών Απνέ ναι, με εναντίον του, του, των κομμουνιστών του ΣΥΡΙΖΑ και τη Δευτέρα του γύρισε το ταμπούρλο και λέει: Καλέ κουβέντε. Τώρα αυτό δεν θα είναι και από 15 χρόνια πώ είναι αυτός. αυτό. Ε, αυτό ο αποκλειστικό αντιπρόσωπο. Ε, ναι λοιπόν, ναι, ε, ε, ε, αυτού του αποκλειστικού αντιπροσώπου του Χριστού είναι, Τους διακρίνει μια σοβαρότητα ρε παιδε, μια αγιοσύνη ναι. Θέλω σπάντον που λε Και μήπως λέω κανένας από εσά Μπορεί να ερμηνεύσει Γιατί έβαλε τους κοσμό ο Χριστός Από τη χαρά του που βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ Ή από τη λύπη του που βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ Εδώ σας θέλω Είναι με το ΣΥΡΙΖΑ Ή κατά το ΣΥΡΙΖΑ ο Χριστός <ΣΣ1> Κυρία μου και κυρία μου Αυτά που λες, Καλά να πάθω Να μάθω να ασχολούμαι ε, Με αυτή την εκπομπή Να μάθω και να ασχολούμαι με σοβαρές ειδήσει. Όχι που καθόμαστε εδώ και σας αναλύουμε νόμους και σας μιλάμε για καινούργιες κατοχές και άλλα τέτοια ωραία... Δεν βλέπω να με παίρνει κανένας τηλέφωνο για το θέμα του το, το, το, το κλάματος. Λες να είναι χαλασμένο. Για... Όχι, μια χαρά είναι το τηλέφωνο. Δεν παίρνετε θέση, ε. Φοβόσαστε τον Χριστό, τον φοβόσαστε, ε. 2-6-8, ε, το ξέρουν τι τηλέφωνο μου 2 6 8 1 4 <laughs> Τι έγινε Σκιαχτήκαμε, σκιαχτήκαμε Λοιπόν τέλο πάντων, καλά yeah. Όπως εσείς νομίζετε, yeah. πάμε παρακάτω Κυρία μου και κυριέ μου Η δημοκρατία εχθές yeah. σε, πλήρη, σε πλήρη λειτουργία ε, ε, Εσημαζόχθη yeah. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ yeah. Όπου υπερψήφισε τη συμφωνία Της κυβέρνησης με τους δανειστέ. Yeah. Δηλαδή τους έβαλε ο Αλέξη yeah. Και τους λέει μάγκα σου Αλέξης Τώρα ο Αλέξης δεν κάνει παιδί Τώρα τα συμβούλια αυτά τα 15 μελή Τα παίζει στα χέρια εδώ και χρόνια Οπότε τους έβαλε κάτω Και τους λέει εδώ μου λέτε Συμφωνείτε ή διαφωνείτε Και όποιος ε, έχει καντώ να μας τα πει Ναι αφεντικό του Πανόλη Και φυσικά όπως πάντα Για να δείχνουμε ότι έχουμε και διαφωνίε, Ο κύριο Λουφαζάνης έκανε ενστάσεις Ναι ναι ναι ναι Ενστάσεις ε, τούπε του Αλέξη, σου φεύγει λίγο η ραφία από το σακάκι Να προσέχεις Αλέξη αυτές τις ενστάσεις Γενικώς ξέρεις εσύ τώρα να πουμε πινκ πονκ Το παιχνίδι να γίνεται. Οπότε λοιπόν κυρία μου και κυρία μου Αφού και η πλειοψηφούσα ε, Γνώμη Πώς να την πω Ψήφος Ψήφος πώς να την πω Χωρίστε παρακαλώ Θάμα θάμα Γιατί σκο... Α για φωτοθάμα λες If you say that you are mine I'll be here till the end of time So you got to let me know Should I stay or my should yeah, I go? Eh? It's always taste, taste, oh. happy when I'm on my knees is Κιν σου που λένε so Κατάλαβα me, Μια ζωή τα ίδια Ναι μου, εντάξει Ναι ναι ναι Θάμα ναι, ναι. θάμα Κιν σου βριός, κύριε τηλεκροαντά μου Αυτό το ξέρεις Δεν ξέρω αν το ξέρεις την παροιμία Κιν σου και Βρέθηκε Σαββάτο Τι να κάνουμε ρε Τι λοιπόν, Μου στέλνει γεια σου ρε Χρήστο Εσύ δε, δε σκούζεις, ρε και ρε Χρήστο καλή σου μέρα ρε Χριστάρα Τι κάνεις να πω Είσαι καλά Τι δεν έκανε Α το ακουστικό ρε την κομπάναγε χτες σου λέω Το αυτή καλά εντάξει τι ήταν Την κομπάναγε Λοιπόν να σου πω κάτι τώρα Άκου Το πρέβεζα Το πρέβεζα Με συγχωρείτε πνίκα Κάτσε να δω Το το πόρταλ το το πάμε περίμενε λίγο το πρέβεζα Previsa... κάτσε να για να το πούμε το πάμε πάμεπρέβεζα.gr να τα λέμε αυτά για να ξέρουμε ποιοι τα κάνουν είναι επιτακτικές ανάγκες ορίστε καλημέρα Α σινε... Γιώργη καλημέρα τι στην είναι το θαύμα Should I stay or should Γιατί σκούζε τελικά, ρε παιδί μου. Η CIA δεν μου λες να σου πω κάτι. Να σου είπα αγοράζουν να σου βλάκι εκεί οι χριστιανοί που μπλακώσαν. Όχι λέω για τους τουρίστες, τα μαγαζιά ρε, παιδί Αν δεν είναι τουριστικό, Τζαπα τα δάκρυα δηλαδή Αν δάκρυα Να σε καλά ρε Γιώργη, καλή σου μέρα Οι φίλοι μου από τον Εμέα Πρέσ εδώ τα παλικάρια κάτω Τον Εμέα Πρέσ να πούμε Με ενημερώνουν ότι είναι μισή ώρα εκεί Μακριά το θάμα Και ότι δεν πήγε Ο κόσμος λέει που Προσέρχεται, δεν μπορεί να χαλάσει το δύο Φράγκα. Λέει, δεν είναι το μέρο να πούμε. Ο Μητροπολίτη δε, από ό,τι μου λέει ο Γιώργη, από τον ΕΜΕΑ Πρε, θέλει λέει το Σταυρό να τον εξετάσουν ειδικοί επιστήμονε τη Μητρόπολη. Ναι, ξέρει, καταλαβαίνει τώρα, μεγάλε. Ε, σαν τη λίστα Λαγκάρτ. Μ' άρεσε Γιώργο αυτό να είσαι καλά. Κάτσε να σου πω τώρα, από τον ΕΜΕΑ Πρε, πάμε στο πρέβεζα.gr. Άκου τώρα εδώ να πω Αυτά τα πόρταλ να υποστηρίζετε, φίλοι τηλεακροατέ μου. Τα τοπικά, τα οποία δεν είναι, ε, δεν μασάνε από πουθενά, εντάξει, και γράφουνε αυτά που γράφουνε. Δεν έχει σημασία αν συμφωνείτε ή όχι. Δεν συμφωνείτε όλοι, ας πούμε, με το πρώτο αίμα του Αθανασιάδη και κάνετε ντου και μπαίνετε μέσα ή με τη Χούφιγκτον Πόστ. Τη Χούφιγκτον, την Αριάννα. Άρε Αριάννα, γιατί ρε Αριάννα, γαμπρός μια χαρά είμαι, έλα προς εδώ να Λίγο κατάλαβες. Δεν δε συμφωνείτε όλοι με αυτού, Όμως εκεί, γι' αυτό να μπαίνετε Πάμε λοιπόν στο Πάμε Πρέβεζα Καλή σας μέρα και από το Πάμε Πρέβεζα Ανακούτε.gr Η είδηση λοιπόν που έβγαλε Πραγματικά με συγκλώνεις Λέει λοιπόν το Πάμε Πρέβεζα Ότι ε, Στο λεωφορείο Το οποίο ε, κάνει τη διαδρομή πήγαινε, Πρέβεζα Αθήνα προχτές, ξέρω εγώ όταν το λεωφορείο ταξίδευε κοντά στο αγρίνιο, ένα άντρα μίλαγε στο τηλέφωνο και εξοργίστηκε. Μες στο λεωφορείο τώρα, γκρούμπο γκρούμπο γκρούμπο πήγαινε το λεωφορείο. Λοιπόν, αξιοδηγό δεν έβαλε και κανένα τραγούδι εκείνα, να. Μάλλον οδηγεί και ένα μίλαγε στο τηλέφωνο και έβριζε και φώναζε. Και μ, μ, μ, μ, χτυπιόταν μέσα στο λεωφορείο και το λεωφορείο πήγαινε. Κλείνοντα λοιπόν το τηλέφωνο, εκνευρισμένο αυτό ο, ο άντρακλα. Άρχισε να φωνάζει και να εκφράζει τι σκέψει του μιλώντα στον εαυτό του. Και άρχισε να λέει, ε, να βρίζει του Έλληνε. Ε, Γαραμένοι Έλληνε, καλά σα κάνουν οι Γερμανοί. Οι γυναίκε είναι, είναι πόρνε, να μην το πω όπω το είπε. άρχισε να βρίζει. Σηκώνεται μια κοπέλα ευγενική, η οποία ευγενική, καθόταν στις πίσω θέσει, και του λέει, κύριε, σα παρακαλώ, ευγενέστατη κοπέλα, μπορείτε να μην φωνάζετε τι σκέψει σα. Και γυρνάει και τη γυρνά και λέει «Αχι το διάλομο ρι και τη είπε αυτός Ε, αυτό ήταν Η ευγενική κοπέλα Τον περιλαβαίνει σε κάτι ανάστροφες Όπως έπρεπε να κάνει κάθε ευγενικός άνθρωπος Αν το έκανε Εδώ και 40 χρόνια αυτό Δεν θα είχαμε τα σουργελα αυτά που έχουμε στη βουλή Έτσι Εδώ είναι σημειολογία η ιστορία Λοιπόν, η ευγενική κοπέλα λοιπόν Τον πλαγώνει στις σφαλιάρε, τον, τον, τον ζάλισε να πούμε σε ακούμε τόση Α, όχι, περίμενε. Λοιπόν, του... λοιπόν. Α, σε ακούμε τόση ώρα του λέει να βρίζεις την κοπέλα και τι γυναίκες. Λοιπόν, είπε για τους Έλληνε, βρίζεις εθνικότητε. Ζήτα του λέει αμέσω, συγγνώμη εδώ μπροστά σε όλου. Αλλιώ θα σε σαπίσω, θα σου ρίξω και άλλο ξύλο. Λοιπόν, οι, οι επιβάτε κοίταγαν εκεί πέρα. τη φασαρία την αντιλήφθηκε και ο οδηγό. Ο οποίο τι έγινε, καλά ο οδηγό να πούμε. δεν καταλαβαίνει να πούμε. Αφασία πήγαινε ο οδηγό, λοιπόν μετά πήρε χαμπάρι. <Και> ναι, πει, πει. Ο οδηγό, μάλλον θα ήταν πει, πει. Λοιπόν, και πήρε χαμπάρι μετά από ώρα. Τι γίνεται και πίσω ρε παιδιά, λέει. Λοιπόν, προσπαθούσε να βρει πάρκινγκ να σταματήσει. Του φωνάζει η, η κοπέλα Ή τον συμμορφώνεις του λέει Ή θα το σαπίσω στο ξύλο Μα τι κοπέλα είσαι εσύ παιδάκι μου Που ήσουν ακριμένοι τόσο καιρό λοιπόν. Θα φάει τη χρονιά του μέχρι να φτάσουμε στην πρέβεζα Του είπε η κοπέλα Θα τον βαράω και θα καλέσω την αστυνομία Ζ Του είπε απαιτώντα να ζητήσει συγγνώμη Παρακαλώ Γυναίκες Υπηρώτησες Ναι ναι ναι ναι, ναι, ναι, ναι, γεια. Yeah. Θα μας ξελασπώσουν οι γυναίκες, κύριε Τελεκράτη. <Κι> θα το σαπίσω στο ξύλο, του λέει. Να ζητήσει συγγνώμη εδώ, δημόσια μέσα στο λεωφορείο. Αλλιώς θα, το, θα τον πάω δέρνοντας μέχρι την πρέβεζα. Και του λέει και ο οδηγός, ζητά συγγνώμη, του λέει δεν γλιτώνεις. Θα σε σαπίσει το ξύλο. <Κι> και σταμάτησε εκεί το συμβάν. Δυστυχώς για μας. <Κι> να γιάσουν τα χεράκια σου, κοπέλα μου. <Κι> δεν ξέρω ποια είσαι, αλλά αν τυχαία λέμε. Τυχαία, ξέρω εγώ, μία στο τρισεκατομμύριο Ακούς αυτήν εδώ την εκπομπή Επειδή ερχόταν προς την Πρέβεζα το όχημα Σε παρακαλώ 2681 4060 Πάρε με τηλέφωνο να ακούσω τη γλυκιά σου τη φωνή Να μου τα πεις διαζώσεις Θα είσαι το μοναδικό άτομο που θα βγάλω εγώ στον αέρα Γιατί όπως ξέρετε δεν βγάζω ακροατές λόγω χρόνου Σε παρακαλώ πολύ να ακούς Καλά τον έκανες το γκιαρατά Να γιάσουν τα χειράκια σου Νάχεις του αγράμ και του Ισαάκ τα καλά τη λέω ρε βουλές <Δεβουλε> Πάμε πρέπεζα λοιπόν η είδηση Του σάπησε στο ξύλο διότι καλά μας κάνουν οι Γερμανοί ρε παιδί μου Αυτός πρέπει να ήταν ανώτερη ράτσα Αχα Αυτός θα ήταν σαν τον ε, ε, ε, Είπα να κάνω μια στήλη στην εφημερίδα με το πτυελοδοχείο Αλλά μετά λέω γιατί να σας βάλω σε περιπέτειες Να διαβάζετε όλα αυτά τα σκατά Όλες τις ακαθαρσίες τις οποίες γράφουν αυτά τα πληρωμένα καθηκοσυστηματοποιημένα δημοσιογραφάκια. Από πού πήρα αφορμή. Μου έστειλε ένας φίλος ένα άρθρο το οποίο έγραψε ο Μπαμπιγιόν. Το ξέρετε ποιος είναι ο Μπαμπιλιόν. Ο Μπάμπις, καλέ του Sky. Ο Μπαμπιγιόν, ναι. Εμφανίστηκε με παπηλιόν. Ο... Και τον νόμασα τον... εγώ Μπαμπιγιόν. Ο Μπαμπιγιόν λοιπόν στο άρθρο αυτό μας λέει πόσο ανώτερες φυλές είναι οι Γερμανοί. Πρόσεξε τώρα οι Ευρωπαίοι, οι μεγάλοι λαοί της Ευρώπης και πόσο κατώτεροι είμεθα εμείς οι μαλάκες, οι Έλληνοι. Ο Μπαμπιγιόν. Είπα λοιπόν να κάνω ένα, μια στήλη στην εφημερίδα, το, σκέφτη, το σκεφτόμουν στην αρχή, όπου να την ονομάσω πτυελοδοχείο και να αναγυγνώσκεται με δική σας ευθύνη. Αλλά μετά το εσκεύειν καλύτερα. Και λέω, και λέω, μα είναι καιρό τώρα να χαλάσουν ότι ελό για τα μίσταρνα όργανα, των κατοχικών δυνάμεων στην Ελλάδα ό, Όπου και αν προέρχονται η μπαμπιγιόνι είναι η αριστεροί, οι δεξιοί, οι πασοκομούριδες Και τα και τα λιμπάν. Όχι είναι άλλοι καιροί Οι καιροί που διανύουμε αυτή τη στιγμή Δεν έχουν καμία σχέση με τους κερούς Που διανύαμε πριν ένα μήνα Που περπατούσαμε πριν ένα μήνα Είναι άλλοι καιροί Η αντίσταση απέναντι στον ολοκληρωτισμό Πρέπει να έχει την ίδια δύναμη, αλλά διαφορετική μορφή, διότι έχουμε να κάνουμε με διαφορετικούς εθελόδουλους εκτελεστές εντολών. I'm Παρακαλώ. Roll, Θα σε δίρω στο Happy. Ναι, ναι, ναι, ναι. Η αντίσταση μου λέει ένας φίλος Είναι το παλαιόν άσμα, Θα το παραφράσουμε Θα σε δύρω στο χαπί Μάλιστα να σε δύρω στο χαπί Κυρία μου και κυριέ μου Είναι διαφορετική λοιπόν Η, η, η αντίσταση Μάλλον ε, αυτό που πρέπει να γίνει, διότι δεν έχω και καμία σχέση η πριν κατάσταση. Διαφέρουν, όπω είπαμε, οι εθελόδουλοι, οι οποίοι γερμανοτσουλιάδε, εκτελεστέ εντολών. Και αυτό το λέμε γιατί. Εάν θέλετε να μα προσέξετε, έχει καλώ. Αν όχι, πηγαίνετε δίπλα. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή πέταξε το βυζί έξω η Ελένη. Λοιπόν, ε, ο χώρο από τον οποίο προέρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ είναι. Ο χώρο, λέμε τώρα, ρε παιδί μου, αυτό το συνοθήλευμα το οποίο έγινε. Ε, με αρχή το, κουκου, το λεγόμενο κουκουέ εσωτερικού Μετά έγινε συνασπισμός Μετά έγινε έγινε έγινε τι έγινε ξέρω εγώ Τραβάτε με για ας κλαίω mm -hmm. Αυτό το συνοθήλευμα λοιπόν του, του καφενέ και της παρέας Το οποίο ήταν το ε, καλύτερο δεκανίκι Τις ε, 40 τεσσαρακονταετούς διακυβέρνησης της χώρας Από γαλάζια και δεξιά στρούγκα mm -hmm. Λοιπόν ε, και πράσινη στρούγκα ε, κάποια στιγμή ακούμπησε πάνω στην, στο σκεπτικό του ευρωκομονισμού ε, για όσους ε, νεότερους δεν έχετε ακούσει το, το θέμα περί ευρωκομονισμού με λίγα λόγια να σας πω ήταν ένα σύστημα το οποίο ε, ξεκίνησε από την Ιταλία ο ευρωκομονισμός ο οποίος είχε ως μία α, αρχή α, από τις αρχές ότι το σύστημα μπορούμε να το πολεμήσουμε από μέσα ναι δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις να το ρίξουμε από μέσα το σύστημα Τώρα να πάμε στο ζουμί Ποιο ήταν το αποτέλεσμα του ευρωκομμουνισμού Ας πούμε στην Ιταλία έτσι Με τα, τα πιτσίκια αυτά Το αποτέλεσμα του ευρωκομμουνισμού στην Ιταλία Ήταν να γεννήσει έναν Μπερλουσκόνη mm -hmm. Επειδή η κερή είναι διαφορετική Το αποτέλεσμα του, ε, του ΣΥΡΙΖΑ Ποιο λέτε να είναι Εσείς Διότι Μπερλουσκόνη στην Ελλάδα δεν υπάρχει Έτσι δεν είναι ο Μπερλουσκόν είναι εκφραστές μιας άλλης κατάστασης και μια άλλης Ευρώπης. Οπότε ποιο λέτε να είναι το αποτέλεσμα των... Α, α, θα χρησιμοποιήσω την έκφραση Ευρωκομουνιστών Συριζαίων. Α; Είναι αυτό που λέω, λέω μετά το ΣΥΡΙΖΑ τι. Λέω, το λέω εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τρία χρόνια. Και κατά τη γνώμη μου είπα τι. Αυτή είναι η ιστορία μεγάλη. Οπότε μη μου σκά, μη μου σκάς, διότι κυρία μου και κυρία μου, μπορεί εσύ σε μια βδομάδα, σε μια βδομάδα να έκανε νικηταρά το βαρουφάκι, αλλά ο βαρουφάκι έγινε νικηταρά όσο εγώ είμαι Βασίλειος Κοστέτσο. Σε ταλέντο εννοώ, μην πάει το μυαλό σα, μην γίνεστε πονηροί πουθενά άλλου. Σε ταλέντο. Ναι, να ζωγραφίζει όπω το λένε τέτοια φορέματα. Λοιπόν, προσέξτε. Πιο ναζιστική η Ενωμένη Ευρώπη δεν γίνεται ο Λόγος, ο Βαροφάκης λοιπόν ο ήρωάς σου μεγάλε δήλωσε σε συνέντευξή του ότι η Ενωμένη Ευρώπη απείλησε την κυβέρνηση στο Eurogroup ότι θα κάνουν την Ελλάδα Κόσοβο αυτά τα λέει ο Βαροφάκης και τα λέει τώρα το θέμα είναι ας μην μιλήσουμε για διπλωματία αν τα έλεγε εκείνη τη στιγμή ο, ο, ο Βαρουφάκη και διαθέτων όλη αυτή τη τεχνολογία τα στον αέρα και έλεγε έλα εδώ, ε. εδώ μα απειλούν. Ότι θα μας φάξουν, θα μας κάνουν Κόσοβο. Τι προτιμάς λοιπόν, το μισθό σου, αυτό, αυτό το, το, το αέναο βασανιστήριο ή την ελευθερία σου. Να εδώ μας απειλούν οι σύμμαχοι. Τι λες, όμως ο Βαρουφάκης Μεγάλε, όπως και όλη η κατάσταση, είναι μίσταρνα όργανα του συστήματος. Είναι το ανάχωμα. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνει, δεν θα τα βάζε. δεν θα ερχόταν ποτέ να σου πει για την Ενωμένη ΕΕ. Ευρώπη τι... Κάνουν τα αφεντικά του στο τέταρτο Ράιχ. Μα απείλησαν λοιπόν, Μεγάλε, yeah. ότι θα, θα μα κάνουν Κόσοβο και όχι με την έννοια ότι θα μα σκοτώναν. Ορίστε, παρακαλώ. Μου είναι μήκο, μπράβο, να σε καλά. Να σε καλά. Να σε καλά, να σε καλά. Καλή σου μέρα, φίλε μου. Η γνώμη του φίλου του Λεακροατή είναι ότι αυτό στο λαό θα απευθυνόταν ο, ο Νικηταράς ότι μα κάνουν αυτό και αυτό. Ο Νενέκο θα έκανε αυτό που έκανε ο Βαρουφάκη. Σίγουρα. Σίγουρα έχει απόλυτο δίκιο. Και δεν μιλήσαμε για ότι θα μα. Προσέξτε. Έχουν συνδέσει πια την οικονομική καταστροφή με, το... με... με τον πόλεμο με τα όπλα. Δεν θα υπήρχε τράπεζα λέει. Κάποιοι δεν θα είχαν ευρώ. Πάλι τα ίδια. Πάλι τα ίδια. Αυτά του λέγαν του Βαρουφάκη μεγάλε. Θα του λέγανε του Βαρουφάκη μεγάλε Και εγώ τι να σου πω Και τι να σου μολογήσω Και τι να σου πολλογήσω Πάντως εκείνο που είναι σίγουρο Είναι επειδή χαρούμενος Στη συνέντευξη που όταν είχε κλείσει τη συμφωνία Ο κύριος Βαρουφάκης Είχε πει αφήστε με καλέ παιδιά να φύγω τώρα Να γυρίσω στο Υπουργείο μου Να επαναπροσλάβω τις απολυμμένες καθαρίστριέ μου Θα το θυμόσαστε όσοι παρακολουθήσατε τη, παρακολουθήσατε την, ε, συνέντευξη. Ε, λοιπόν, να σας ενημερώσουμε εμείς από εδώ ότι αναβάλετε η επαναπρόσληψη των καθαριστριών μέχρι τον Οκτώβριο. Κατάλαβες, μεγάλε, διότι ο σοφός να θλαός, λέει «Ην κουκυράμπ θέλει χίλια χρόνια κουσκνάε». Καταλαβαίνετε αυτά τα αρχαία αρτινά. Τα καταλαβαίνετε ναι ή όχι. Αναβάλλεται, λοιπόν, παγώνει η οχι Αναβάλετε λοιπον παγωνει παρακαλώ. Καλό ε; καλά, καλά, καλά <Το> ναι. <Το> ναι Ναι, τι Ναι, <Το> ναι, ναι, ναι. <Το> ναι, ναι να κάνω Να πάρω το ναι. Ναι. Ναι, το μάουζερ να βγω στο δρόμο, τι να κάνω Τι να κάνω Τι να κάνω αδερφέ μου, πες μου, δεν κατάλαβα τι με ρωτάς Δηλαδή εγώ τι λέω ψέματα στον κόσμο Συγγνώμη εγώ λέω ψέμα Συγγνώμη με πήρες τηλέφωνο να μου πεις ότι λέω ψέματα στον κόσμο Με ποιον πρέπει να ασχοληθώ, πες μου, δώσ' μου ένα όνομα Κόσμο ένα όνομα, ρε παιδί μου! Τι μου δίνει? Α, φίλε, έλα καλημέρα, γεια! Έλα καλημέρα, γεια! Έλα τώρα θα ασχοληθώ εγώ με του Ακοκενάκη τώρα. Πλάκα μου κάνει να πούμε. Κούνα λίγο τον εγκεφαλό σου τώρα με τον πλανήτη των Ελ και του ακοκενάκι τώρα. Θα ασχολήσω εσύ να πούμε. Κανέ μου τη χάρη. Δεν σε θέλω για Κροατή. Όξω. <Τι> Δεν σε θέλω, ρε μεγάλη για Κροατή, να πούμε. Θα μου πει τώρα να έρθουν <Τι> οι εξωγήι να με σώσουν. <Τι> Ορίστη. Ελα, ελα ρε ξογγύη είναι πέστο. Το φροντιστήριο; Ποιο το φροντιστήριο; Α <Τι> να κάνε αφού δεν πήγε ο κανάλαριξ να πάρει την άδεια. Κοίτα. Ναι. <Τι> ναι. Έτσι σωστά; Ακριβώ <Τι> ακριβώς. <Τι> να είσαι καλά, να είσαι καλά παλικάρι μου. Έχεις απόλυτο δίκιο, έλα <Τι> Ναι, μπράβο, έλα Να σε καλά Να σε καλά ναι. Ναι. Εντάξει, τι να κάνουμε Να κάνουμε, ναι Να, να σε καλά, ναι Ευχαριστώ, θα ανακαλύψουν και άλλα φίλε Ευαγγέλη από την Πρέμεζα Να σου πω Είσαι ακροατή και ε, ε, πραγματικά χαίρομαι γιατί δίνει σημασία σε αυτά που λέμε. Έχουμε μιλήσει και για το σχέδιο Γιούγκο, πολύ σωστά λε παλιότερα, έτσι το ονόμασα εγώ. Να είσαι καλά που δίνει σημασία. Όπω και για διάφορα άλλα τα οποία θα ανακαλύψουν τώρα. Ε Αυτό θα γίνει στην Ελλάδα. Το σχέδιο, κατά την εκτίμησή μου, όπω το νομα, έχω ονομάσει, το σχέδιο Γιούγκο. Κάτσε τώρα να ασχοληθώ με του εξωγήνου. Τώρα πλάκα μου κάνει, Ρε Μεγάλε. Πλάκα μου κάνει. Ε, ε, Τέλο πάντων. Λοιπόν. Τι σου λέγα λοιπόν μεγάλε Αναβάλλετε Πάνε οι καθαρίστριες Πάλι με τα γάντια Πάλι με τα γάντια <συσίλια> Θα βγουν στο σύνταγμα Θα πάει και η Χαρούλα ή η αλεξιου Εκείνα τους πήγαν να τραγούδι Πάλι δεν θα λένε τώρα όλοι είμαστε Σαρλί. Και το θα λένε όλοι καθαρίστριε καθαρίστριες Είμαστε Τι τραβάμε και δεν το μαρτυράμε Ρε Έλληνά <συσίλια> Έλα παρακαλώ Καλά ρε, γεια σου, να κάνω μια ερώτηση. Περίμενε να σου κάνω μια ερώτηση. Μια ερώτηση, περίμενε κύριε τι λέγω Μήπως έλκετε την καταγωγή σας απ' την Οξφόρδη Όχι Μήπως είστε εξωγήινος Και μήπως πρέπει να συναντηθούμε σε άλλο χώρο, χρόνο; Για να συνονοηθούμε Έλα, για πε μου Κοίταξε δι' αναλυτικά έγινε ρε πάλι κάτι Ναι Να σου πω έχεις ματάκια σκιστά έτσι προς τα πάνω εσύ Και αυτιά σαν τους μίστερ σποκ Να σε καλά Να σε καλά ρε με και γέλασα πουρνό πουρνό Είμαστε ναι ρε Ναι είμαστε ρε Είμαστε έλα Έλα, γεια Δεν μου λες μήπως ξέρεις nah, το χαιρετισμό Τον ακουγκινάκι Δεν το ξέρεις καλά Λοιπόν, πω σε καλά με έκανες και γέλασα λοιπόν που Ήθελα να σου πω Έλα, δώσε παρακαλώ Τι γίνεται ε, γι' αυτό σας γουστάρω τηλεακροατές Μου λέει εδώ φίλη τηλεακροάτρια Λοιπόν δεν μπορείς μου λέει να μας κρύψεις άλλο την αλήθεια θέσω ομολογούσε μου λέει Ότι τα αυτιά σου έγιναν σαν το Mr Spock Και την κουμπάνα για το ακουστικό Ε τι να κάνω Βλέπεις Μα... τα λέω και όλα αυτά πω Ναι τι να κρύψω Λοιπόν, αντί για τα. Μου και ο Βαγγέλη την πρέβεζα για το φροντιστήριο των αρχαίων Αρθνών. Δεν πάει ο καναλάχιστο να πάρει την άδεια, σου λέω κολλησιεργή. Αλλά θα αρχίσω να σα μιλάω και τη γλώσσα των εξωγήινων σε λίγο. Θα κάνουμε και ένα φροντιστήριο τέτοιο. Το θέμα είναι μεγάλε. Πού ακουμπά τι ελπίδε σου. Και εγώ τη δική μου την ελπίδα την έχω ακουμπισμένη σε μένα προσωπικά. Σε κανέναν από τον πλανήτη τον Ελ. Λοιπόν, κατάλαβε. Πάν παρακάτω. Λοιπόν, λε, έλα, μην μου λε τέτοια. Λοιπόν, τώρα μιλάνε τα νούμερα. Τώρα μιλάει ο έρωτα, πώ είναι το τραγούδι. Για να κινήσουν τα τσεκουρεμένα μέτρα, προσέξτε. Τα κοινωνικά μέτρα τη κυβέρνηση, θα δημιουργηθεί πάλι μία βάρα, μάνα, αυτέ οι τρύπε, παιδί μου, πάλι θα ξεχυλώσει. Έντεκα δι τρύπα. Oh, τι μα περιμένει. Αυτό λεμγάλε τι σημαίνει Όταν άκουγες τους προηγούμενους που σου λέγανε ξεχείλωση τρύπα Τι ερχόταν αμέσως Φώρι Έλα Παρακαλώ Καλό την εγκαλή καλημέρα. Να είσαι καλά Να λένε Να είσαι καλά Άσο έμφια θα αλλάξει όνομα είπαμε θα σας OW個人> τον κάνω με γαρδούμπα Έλα Μπράβο ακριβώς Να σε καλά Η κυρία Ελένη μου λέει άμα θα γίνω 18 χρονών Θα προσληφθούν οι καθαρίστρες Εσύ είσαι όχι 18 τώρα Εσύ είσαι έφηβος Αλλά το μη στεναχωριέσαι με τον Έμφια, αλλά παιδί μα του δώσουμε ένα άλλο όνομα. Εξάλλου ε, ε, δεν είναι, πρώτη φορά είδε, ε, πέρα από τι άλλε ε, ενέργειε θαυμάτων που έκανε ο Τζέζο κάτω και στην ΕΜΕΑ, μου ο φίλο μου Γιώργο, ε, κάνει θαύματα και η κολυμβήθρα του ΣΥΡΙΖΑ. Σου βαφτίζει, να πούμε τον Έμφια, καρδούπα και μια χαρά. Γλυκένες παρακαλώ. Α, δεν, ε, δεν κατάλαβα, Πες. Έλα, να σε καλά, να σε καλά, καλή σου μέρα. Να σε καλά, σαν τα ψηλά βουνά, τα χιονισμένα. Έρα καλό τι χαπούνε τα βουνά. το δεν γνωρίζουν. Παπα-πα-παπαντή, Παρακαλώ. Ομιλείτε, ορίστε. Όχι, ορίστε, πείτε μου Α, πες μου, πες μου, τι θες να μου πει. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, το περιμένω το περιμένουμε Ναι Ωραία Λοιπόν που λες Να σε κάνω γαλάνι Να γίνει μαυρωμάτα You understand me Διάβασε το χτεσινό άρθρο Του Καληνύχτα Ελπίδα Καληνύχτα Αξιοπρέπεια Καληνύχτα Alex Boy Δεν νομίζω πιστεύα το διαβάσατε Και χαίρομαι που Πραγματικά υπάρχουν ακροατέ, Ατου Βαγγέλη και άλλου, οι οποίοι δίνουν σημασία. Πίστευα ότι κανένα δεν δίνει, αλλά δίνουν σημασία σε αυτά που λέμε. Τα ψάχνουνε, τα εγκρίνουν ή όχι, δεν έχει εντάξει αυτό δεν, δεν μπορεί να συμφωνεί σε όλα με κάποιον που αναλύει πολιτικά τη σκέψη του. Το, το τονίζω, μην κάνοντα αντιπολίτευση, διότι δεν έχουμε να αντιπολιτευτούμε κανέναν και, ε, για κανένα λόγο, ούτε έχουμε προσωπικό με κανένα πρόσωπο, στυλ Τσίπρα, Σαμαρά, Βενιζέλλο κλπ. Την πολιτική τους γνωρίζουμε Τα πρόσωπα δεν τα γνωρίζουμε Αν με εννοείτε Οπότε λοιπόν πραγματικά χαίρομαι Ότι οι ακροατές δίνουν σημασία Γιατί ε, θυμήθηκα τώρα Ας πούμε είναι ορισμένα θέματα Τα οποία παρουσιάζουμε από αυτή την εκπομπή Νόμοι και άλλα όπως θα Θυμήθηκα τώρα τον Επιφανιούχο Συμφωνία G2G Στα οποία δεν έχει αναφερθεί κανένα πανελλήνιο μέσο Και δει μεγάλο ή μικρό Πώς το ξέρω ότι δεν έχει αναφερθεί μικρό. Ξέρετε το διαδίκτυο, είναι ένα μεγάλο χωριό πια. Κάνει σπρίτς και σε ακούνε και στο βόρειο πόλο και στο νότιο πόλο. Οπότε δεν το είδαμε πουθενά. Και άλλα θέματα. Νόμοι που, που τους αφορούν όλους. Σφαγή, γκυλοτίνες νόμοι Βλέπετε δεν έδινε σημασία Κανένας εκείνο που έδινε σημασία ήταν Στον επίδοξο σωτήρα που θα τον σώσει Σε αυτό δεν ευθυνόμεστα εμείς Αλλά η δική σας κριτική σκέψη Και απόφαση για να οδηγηθείτε Στην Κάλπ Κυρίες μου και κύριοι όπως είπαμε Τέλος τα παραμύθια 11 δις τώρα λιμών Οπότε θυμόσαστε την κάνανε οι για την ιστορία, μόλι ξεχύλωνε η τρύπα, έλα εδώ υποζύγιο, πάρε ένα καινούριο φόρο, τον βαφτίζω. Πώ θα τον βαφτίσουμε τώρα αυτόν, τον βαφτίσουμε Πάστα Σεράνο. Φάτονε λοιπόν, Κυρίε μου και κύριοι μου λοιπόν, αυτά που λε, θα φάσει και του καινούριου φόρου. Και να, απλά να είναι μερωτικά να σου πω ότι οι φίλοι και σύμμαχοί σου Γερμανοί υποστηρίζουν ο, να το ξέρει, να το γνωρίζει, ρε παιδί μου. Αν δεν καλά, θα μου πει το ξέρει εσύ, α να το πω κι εγώ, λοιπόν υποστηρίζουν ότι το χρηματοδοτικό κενό της Ελλάδας είναι αυτή τη στιγμή 30 με 40 εκατομμύρια ευρώ. Γι' αυτό το λόγο, πρόσεξε η Ελληνά μου, ετοιμάζονται να εγκρίνουν νέο πακέτο 20 δις τον Ιούλιο με ανάλογη συμφωνία. Τώρα αυτό, αν θα το ονομάσουμε την, την ανάλογη συμφωνία, μνημόνιο, κουρκουμπίνι, τουλούμπα, γαρδούμπα, πατσά με ψιλογωμένο δεν το γνωρίζω. Η ουσία όμως δεν αλλάζει. Δανικά νέα συμφωνία, νέο πακέτο. Το πώς θα το πει θα το αποφασίσει η κολυμβήθρα του ΣΥΡΙΖΑ. Και ξεκίνησαν τα όργανα. Ξεκίνησε και το σκιάξιμο από μέσα. Ο ήρωας Βαρουφάκης λοιπόν. Ο μιλώντας στο Reuters μας είπε ότι τον Ιούλιο δεν θα μπορέσουμε να αποπληρώσουμε τις δόσεις των δανείων σε Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και ε, ε, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα Οπότε λοιπόν αυτό τι σημαίνει Ελληνογαρδούμπα μου Νέο για να το αποπληρώσεις <Κι> Και θα επαναφέρουμε το λαϊκόν, απλόν και γελίον ερώτημα <Κι> Γίνεται ζωή ωραία με δανεικά <Κι> Όχι πέμε ωραία με δανεικά <Κι> Γίνεται ζωή με δανεικά <Κι> Πως να ζήσει ωραία ένα άτομο ένα σπίτι, μια χώρα με δάνεια, δάνεια, δάνεια Με δάνεια που παίρνει για να αποπληρώσει τα προηγούμενα Με μηδενική παραγωγή Πώς γίνεται ωραίοι οικονομολόγοι Αυτού του καπιταλισμού να, να επιβιώσει μια χώρα Και να είναι και αξιοπρεπής Και να είναι και ελεύθερη Και να έχει και ελπίδα Ορίστε Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αγαπητέ μου από την πρώτη μέρα Το τραγικό που έκανε η συγκυβέρνηση να το λέμε ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ Είναι ότι συντάχθηκε Το λέμε από την πρώτη μέρα Συντάχθηκε με την επίσημη γραμμή της, ε, Του τέταρτου ράχ της Ευρώπης Αυτή τη στιγμή Το οποίο δεν ονομάζει την κρίση πια οικονομική Την ονομάζει ανθρωπιστική Το γυρίσαν το πανηγύρι γεγε, ορνό του Γκουγέγε. Λοιπόν, το, το λέμε από την πρώτη μέρα. Την πρώτη μέρα. Είναι τεράστια η διαφορά της οικονομικής από την ανθρωπιστική κρίση και η αντιμετώπιση της Με την οικονομική κρίση είχε μια ελπίδα ότι θα του το λαρίγκι. Με την ανθρωπιστική κρίση μεγάλη δεν θα του φας κανένα λαρίγκι. Μέχρι. Θα, για, για καιρό. εντάξει, δεν μιλάμε. Για, για αρκετό καιρό. Αυτό το ρόλο λοιπόν έπαιξε. Ε, η δημοκρατική σου ψήφο αυτή τη φορά. Το να βγει μπροστά ένα ανάχωμα και βγήκε. Κυρία μου και κυρία μου, για να σου πω τώρα πόσο σοβαρή είναι, και τούτη εδώ, σαν του προηγούμενου, θα σου ομιλήσω. Μπορείτε να το διαβάσετε και στον τοίχο αυτό. Λοιπόν, είναι ανελημμένο. Θα δημιουργήσει η κυβέρνηση ένα ενδιάμεσο φορέα, προσέξτε παρακαλώ πολύ, έχει αυτό, ο οποίο θα ελέγχει τα δάνεια πρώτη κατοικία φτωχών πολιτών. Εντάξει. Για τα κόκκινα μιλάμε και τέτοια. Οι τράπεζες θα τα πουλήσουν στο 50%, στο 50 της αξίας τους και οι, οι δανειολήπτες θα πρέπει να πληρώσουν τον 1 τρίτο των δόσεων. Το υπόλοιπο θα το καλύψει το δημόσιο. Θα μου πεις όλα καλά και άγια μέχρι εδώ. Εντάξει, εκείνο που δεν γνωρίζουμε είναι ποιοι θα είναι στο φορέα και πού θα βρει η χώρα 3 δισευρώ για τα 100.000 δάνεια που πρέπει να καλύψει. Κατάλαβε. Αυτό βέβαια το μέτρο πρώτα, πρώτα πρέ, πρέπει να εγκριθεί από την τρόικα ε, Με συγχωρείτε από το κουρκουμπίνι Όστι λέμε την τρόικα τώρα είπαμε Θεσμούς ναι Λοιπόν αυτό το μέτρο Όμως μεγάλε σου λέει Ότι για να μπεις σε αυτό το κόλπο Πρέπει να δώσεις το 20% της αξίας κτλ Και το ερώτημα είναι Ένας άνθρωπος που βάλεσε κόκκινο Ένας άνθρωπος που έχει να δει το μερογκάματο 5 χρόνια Πού να το βρει ρε κοπέλα μου απευθύνομαι στην κυρία Βαλαβάνη το 20% να το δώσει για να μπει σε αυτή την ιστορία του κόκκινων δανείων Πού ακριβώς να το βρει ο έρμος και ο ταλέπορος άνθρωπας, Ρεγελόγγγγ Ρεγελόγγγγ Αυτό που να σου πω δεν το είπε, δεν το ανέλησε κυρία Μπαλαμπάνη Μη τη λέτε τρόικα είπαμε, δεν τη λένε τρόικα τώρα Τη λένε κουρκουμπίνι, κάπως αλλιώς τη λένε και τα κτλ Η ερώτηση που έβαλε φίλος τηλεακροατής είναι Αν από αυτού του 100.000 οι 80 Δεν μπορέσουν να αποπληρώσουν Τα σπίτια αυτά τι θα γίνουν Πού θα πάνε Ποιος θα τα πάρει Σε αυτά τα ερωτήματα Αγαπητέ μου φίλε Πρέπει να απαντήσει ο κύριο Σταθάκης Εγώ τι να σου απαντήσω Εγώ ο πολύ απλά σου λέω τη θέση μου ότι αυτοί εκτελούν τις συντολές κάποιων ε, τα σπίτια θα πάνε σε αυτού του κάποιου. τι να σου πω αυτή είναι η άποψή μου διότι δεν μπορεί να λε έναν άνθρωπο αυτή τη στιγμή ο οποίο δεν έχει στον ήλιο μοίρα έτσι δεν έχει όχι τσιγάρο να καπνίσει δεν έχει να φάει δεν έχει να πάρει φαΐ για το παιδί να του λες δώσουμε το 20% που να το βρει ρε που να το βρει όχι πε μου πώ το βλέπετε εσεί, οι οποίοι ξέρω εγώ είσαστε από τα γενοφάσκα σας για τους υπουργούς μιλάμε και αυτά που παίρνω αυτές τις αποφάσεις ε, ταϊσμένοι από αυτή την πατρίδα κρατικοδίετοι Πού να το βρει ο άνθρωπος Μπορείστε <Συσχε> Με ρεγάλω <Συσχε> Ναι Ακριβώς <Συσχε> Ακριβώς Ακριβώς <Συσχε> Παρακαλώ Λοιπόν, όπως σημειώνω, ναι τηλεακροατή μου, στο θέμα που είναι ανεβασμένο στην Ενότητα Ελλάδα, νομίζω αν θυμάμαι καλά στον τοίχο, είναι ότι μέσω αυτής της κατάστασης, ο Σταθάκης, η, η κυβέρνηση, σώζει, μέσω των κόκκινων δανείων όπως λέγονται, σώζει για μια ακόμη φορά τις τράπεζες, δηλαδή λειτουργούν υπέρ των τραπεζών. Θα μου πεις, ρε παπάρα, υπέρ πιανού ήθελες να λειτουργήσουν υπέρ του λαού? Όχι ρε παιδιά, δεν είπα τίποτα. Μ με βαράτε. Αυτή είναι η ιστορία. Και μην καθόμαστε τώρα άλλα λόγια. Να κάνουμε αναλύσεις. Τις δεν είναι αναλύσεις. Αυτή είναι όπως παρουσιάζαμε τους κατοχικούς 500 μνημονιακού νόμους της προηγούμενης κατάστασης και μεγάλο αριθμό από τις 7.000 ε, τροπολογίες σαν αυτές που καίγαν τα δάση και τα βάζανε σε τροπολογίες τύπου Ιγεία. Ορίστε παρακαλώ. Ναι ρε παιδί μου, τι να υποστηρίζω εγώ τώρα, να πούμε εγώ, εγώ με εξωγή, μου φύγει και το ακουστικό από τα αυτή τώρα Ναι, ναι, έλα, Έλα. Λοιπόν που λες με ένα τώρα, κοπανάει το ακουστικό τώρα, τι ανάλυση να σου κάνω ρε Το μοναδικό που έχω να σου πω λοιπόν είναι αυτό, να δει τι, για το λαό θα ενδιαφερθεί Όχι δηλαδή εντάξει, λέμε για καμιά, να περνάει η ώρα έτσι τι έγινε, τραυμάτισαν ένα διαδηλωτή στο Ειρηνοδικείο Τριγκάλων που συμμετείχε στο κίνημα Δεν Πληρώνω, μάλιστα. Το κίνημα Δεν Πληρώνω, το οποίο συνεχίζει τη δράση του, ήταν εκεί στα Τρίκαλα στο Ειρηνοδικείο για να σταματήσει πληστηριασμό σπιτιού. Έλα, γίνονται και επί αριστερών κυβερνήσεων πληστηριασμοί σπιτιών. Δεν το πει, δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω! Οπότε στα Τρίκαλα λοιπόν στο Ειρηνοδικείο ε, γράφουν τα Τρίκαλα νιουζ. Μέλη του κινήματο Δεν πληρώνω πήραν θέση μάχη να εμποδίσουν τη δικαστική έθικα. Ναι, βέβαια. Και. Ορίστε. Αγρίνιο, ρε Αγρίνιο, μάλιστα. Ενημερώνει εδώ ένας τηλεακροατής Ότι το ίδιο λέει έγινε και στο αγρίνιο Και Λοιπόν Απειλήθηκε εκεί να πούμε Ο Χάρης ο Μαντέλος Λέω το όνομά του Ήρθαν οι φρουροί της τσιριζοδημοκρατίας Τώρα είναι καινούργοι Ναι Λοιπόν Και έγινε το ένα να δεις Και τραυματίστηκε ο άνθρωπος Μάλιστα Αυτά Πρώτη φορά ε, αριστερά Λοιπόν μεγάλη ήθελα να σου πω το εξής ε, Λένε Προσέξτε όταν το λένε οι Αμερικάνοι αναλυτές Εντάξει ρε παιδί μου Έχει άλλη βαρύτητα το θέμα Όταν το λέμε εμείς Εντάξει τίρα μα πεις ρε μεγάλη τώρα εσύ, Από το ραδιάκι τώρα Λένε λοιπόν οι, μεγα... οι Αμερικάνοι αναλυτές Εύστοχα κατά πάντα Και αποδεικνύουν Ότι η Ελλάδα Δεν γίνεται να ξαναπάρει μπροστά αφού τα καλύτερα μυαλά της γενιάς της που θα έσπρωχναν, θα έσπρωχναν τε, τα γρανάζια να λειτουργήσει η χώρα, την οικονομία και τα έχουν φύγει στο εξωτερικό διότι από τους 200.000 που έχουν μεταναστεύσει η μισή είναι κάτοχοι διδακτορικού ενώ αυτή τη στιγμή το 46% των νέων που ζουν στην Ελλάδα θα μεταναστεύσουν για αυτή την πραγματικότητα αριστερή μου Έχετε να μας πείτε τίποτα Άστα τάλα Είμαι η δημόσια νοσοκομεία η δημόσια συμπηρεσία Τα έχουμε ξαναζήσει Τα έχουμε ξαναακούσει αυτά Μάλλον τα ακούγαμε Στις θεωρητικές συζητήσεις σα Στους καφενέδες Μεταξύ ουισκιού, φιστικιού και στραγαλιού Τώρα είστε κυβέρνηση Αυτή είναι λοιπόν η έρευνα Η ανάλυση των Αμερικανών που εύστοχα στο λένε, Εμείς βέβαια σημειώνουμε από εδώ το εξή, ότι δεν υπάρχει κουμπί να το πατήσεις αυτή τη στιγμή να επανεκινήσει η κατάσταση. Oh. Θέλει χρόνο oh. και όχι όπως είναι η κατάσταση με τα δάνεια και του βαρουφάκιδε oh. σε μια υγιή, να ξεκινήσει από μια υγιή βάση. Oh. Θέλει 10, 15, 20 χρόνια να επανέλθει η κατάσταση. Oh. Ποιον κοροϊδεύεται λοιπόν, oh. Ποιον ακριβώ κοροϊδεύεται, όχι μεταξύ μα δηλαδή. Τώρα το Ανίπο Σόιμπλε, ο Ραχώ, ψέματα καλά Είπε ψέματα λίγο Σύριζε Ενώ αυτός λέει αλήθεια Κυρία μου και κυρία μου Λατρίες μεταξύ Σούλτς και Θεοδωράκη <Κυρή> το, πα, το Ποτάμις παρέδωσε στο Σούλτς προτάσεις για μεταρρύθμι <Κυρή> Άρε μεταρρύθμισε με ρε Ποτάμι <Κυρή> Μεταρρύθηκε τη Σπύρο Σούλτ. Ο Δημοκράτης, ναι γέλα ρε <Κυρή> 27 χρονών λοιπόν κυρία μου και κυρία μου Παρακαλώ Ευχαριστώ κύριε. 27 χρονών, λοιπόν, αγκαλιά με τη μάνα του. Φούτεραν από μπαλκόνι χθε στη χαλκίδα. Γι' αυτό δεν πρέπει να τα ξεχνάμε αυτά τα πράγματα. Όχι να τα ξεχνάμε, μην τα συνηθίζουμε αυτά τα πράγματα. Μην τα συνηθίζουμε τώρα που ήρθε η ελπίδα εδώ να πούμε και μας κολοτρίβεται και αξιοπρέπεια. Τώρα που κάνουμε ομαδικό όργιο με την ε, αξιοπρέπεια και την ελπίδα. Μην τα συνηθίζουμε. Μπορείστε. Μια χαρά πάμε. Η ζωή είναι μπροστά σου, σωστά. Έλα, γεια. Ναι, έλα, γεια. Ε, αυτό θα του πω αυτούν που ψυχοραγεί. Μην στεναχωρίασαι μεγάλα, η ζωή είναι δική σου. Λοιπόν, 63χρονη μητέρα άφησε επιστολή και ευχαρίστησε τον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος που από το 2011 δεν τη ζήτησε ενίκιο. Ευχαρίστησε τους ανθρώπους που τη βοήθησαν, πήρε την τροπή τη όλοι αυτοί που την ανάγκασαν να αισθάνεται οι κυβερνόντες και μαζί με το γιο της τον 27χρονο φούνταραν από το μπαλκόνι. Κατάλαβες μεγάλε; αυτή είναι η κατάσταση. Τώρα πρόσεξε. Καμπανάκι προς τους Ελληνάρες από τον Ευρωβουλευτή Βρετανό Ευρωβουλευτή Πολ Νουταλ. Κάνει έκκληση στον ελληνικό λαό yeah. να ξεσηκωθεί διότι ό,τι υπογράφηκε με συγχωρείτε Στο Eurogroup Σημαίνει πλήρη κατάλυση της δημοκρατίας Ο πόλο Νιούταλ Να σας θυμίσω ήταν ο πρώτος που μίλησε Και φώναξε για το τι ετοίμαζαν Να κάνουν στην Ελλάδα το 2-9 Οι Ευρωπαίοι Ναι, κατάλαβες Επειδή μεγάλε Δεν γνωρίζουμε Ούτε τα ψηλά γράμματα Του αυτών που υπογράφουν να ακούμε καμιά φωνή τέτοια γιατί όπως καταλαβαίνεις Θα μου πεις και να δεν ακούμε τι έγινε ρε παιδί μου Έλα ρε παιδί μου αυτό είναι Τι της ήθελε της γκόμενες ρε παιδί μου Τι της και κι εσύ Δω ρε Έλα παρακαλώ Ναι ναι εντάξει ναι. Φαούλια χρήση Εντάξει, εντάξει κύριε μου Καρφώνουν στο ΣΔΟΕ οι πρώην γκόμενες μεγαλογιατρούς και μεγαλοδικηγόρος Γι' αυτό και εγώ περιμένω το προξενιό από την Αριάνα Έλα ρε Αριάνα Λοιπόν, τι άλλο έχουμε Άξ, άστο το θέμα να πάει ρε παιδί μου Άστο το θέμα να πάει Σε περικαλώ, σε περικαλώ Σε περικαλώ, πως μου πω τηλεακροατής Το τραγουδάκι λέει το καινούριο είναι το «θα σε δύρω στο χάπι» διότι η φίλη μου, η τηλεακροάτρια ε, μου είπε ότι αυτή θα φάνε πολύ ξέρω, ξύλο και θα το φάνε πρώτα από τους δικούς τους δεν ξέρω ποιοι είναι οι δικοί τους ναι, αλλά μου άρεσε αυτό το, το, το τραγουδάκι το «θα σε στο χάπι» γι' αυτό ακριβώς το λόγο σας βάλω και ένα ωραίο τραγουδάκι και να γυρίσουμε να κλείσουμε <Συλίου> τα μάτια σου, τα χίλια σου. Τα καστανά. Σου, το σου, το καρδιά σου, το φλόγερό το και καλή καρδιά Και τι καλεί, καρδιά σου. Me sidrofia To bolo Na se fima Me padotei Me sidrofia To bolo dusty Winnemuc <Σι'> είναι γλυκίδατος, είναι πολύ καλός Σταύρος Τζοανάκος Κύριε μου και κύριοι, αυτά <σταθει> Πολλές ευχαριστίες για τις παρατηρήσεις σας <Σι' ειναι γλυκίδρος> <σταθει> ε, Για την υπομονή σας <Σι' ειναι γλυκίδρος> Και ευχαίες για να είσαστε πάρα πολύ καλά πάντοτε. Γεια σας και χαρά σας <Σι' ειναι γλυκίδρος> I've been everywhere, man. Across the desert, bare man. I breathe the mountain air, man. I travel, I've had my share, man. I've been everywhere. I've been to Reno, Chicago, Fargo, Minnesota, Buffalo, Toronto, Winslow, Sarasota, Wichita, Tulsa, Ottawa, Oklahoma, Tampa, Panama, Maddowell, Paloma, Bangor, Baltimore, Baltimore, Salvador, Amarillo, Baron Barranquilla, and Padilla. I'm a killer. I've been everywhere, man. I've been everywhere, man. Across the desert, spare man. I breathe the mountain air, man. I travel I've had in my share, man. I've been everywhere. I've been to Boston, Charleston, D luarta 101,5 fm stereo